Radio Music το δικό μας ραδιόφωνο. Πολλές, πολλές καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του μουσικού παραδείσου. Είμαστε λοιπόν στο Radio Music Heaven... η Helen Kay είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής... η οποία για μία ακόμη φορά θα έχει κάποιο θέμα. Αυτή τη φορά έπεσα πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο... εκεί στις αναζητήσεις μου τις ίντερνετικές... Ε, το οποίο μιλούσε για κάποιες ιστορίες... Λοιπόν, ιστορίες πίσω από τραγούδια 18 τραγούδια θα ακούσουμε απόψε Ελπίζω να προλάβουμε και να μην κλέψω ώρα από κανέναν άλλον Και 18 μικρές ιστορίες πίσω από αυτά Συνήθως όταν ακούμε ένα τραγούδι Μας ξυπνάει κάποιες εικόνες ή κάποιες αναμνήσεις Και κάνουμε κάποιες εικασίες για το πώς εμπνεύστηκε ο δημιουργός αυτό το κομμάτι Τι εννοεί... Ο ποιητής, με δύο λόγια. Πολλές φορές οι δικές μας εικασίες δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτό που πραγματικά συνέβη όταν εμπνεύστηκαν α, τα συγκεκριμένα τραγούδια ή δημιουργή του. Ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε απόψε. Μιλάμε για Beatles, μιλάμε για το Ticket to Ride, πασίγνωστο και πολύ κλασικό τραγούδι των Beatles. Κάποιος θα πίστευε πως η αγαπημένη του τραγουδιστή ή του τραγουδοποιού έφευγε και έπρεπε να πάρει εισιτήριο για να την ακολουθήσει με το τρένο ή να κάνει ένα ταξίδι κτλ. Λυπάμαι, θα σας στεναχωρήσω. Το 1965 που ηχογραφήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Ticket to Ride, ο Τζον Λένον αποκάλυψε ότι το εισιτήριο που αναφέρεται στο τραγούδι αφορά την κάρτα υγείας την οποία έπρεπε να κρατάνε οι πόρνες του Αμβούργου προκειμένου να ξέρουν οι πελάτες τους και όχι μόνο ότι είναι καθαρές από τα διάφορα περίεργα νοσήματα. Οι ιστορίε που θα ακούσουμε απόψε δεν θα είναι μόνο πιπεράτες, θα είναι και πιο νορμάλ. Όμως θα είναι αρκετές πιπεράτες και να δω πώς θα μπορέσω να σας τις εξηγήσω χωρίς να μας πιάσει το συμβούλιο τελος πάντων και η αστυνομία του ραδιοφώνου. Πάμε. Beatles και Ticket to Ride. Μην το αφηρώστε σε κοπέλα που φεύγει για ταξίδι έτσι. Προσοχή. I'm you're doing. Να μην λέω πολλά πολλά λόγια ή να τα πω όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί τα κομμάτια είναι αρκετά και δεν ξέρω τι προλαβαίνω να βάλω. Να πω όμως πρώτα απ' όλα τι καλησπέρες μου. Να πω τις θερμαίες μου καλησπέρες σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται καταρχήν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ε, όσοι δεν γνωρίζετε έχουμε κάποια ε, προβληματάκια έτσι, στην μετάβαση από τον, ένα σερβερ στον άλλο, οπότε... Για το εκτό δωματίου επικοινωνίας Απλά επιφυλάσσομαι Πολλές πολλές καλησπέρες στον Χόρχε Καλησπέρα στην Δέσποινα 555 Στον Dr. Orgman Στον Κέρβερο Εδώ τον Φύλακα Άδη και όχι μόνο Πολλές πέρες Στην Βαντελένια μας Στην Λέης τον Λέμι 77, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στον Πάπιστερ, τον Τρόφα Λάρα ή τον, αλλιώς τον Στράτο μας, καλησπέρα, τη Φιλενάδα μου τη Βίκη και α, τη Βίκη Σαμ Ρόκ. και τον Γουλφμαν, το Λικόπουλο της παρέας. Για να δούμε, για να δούμε αν μπορώ να δω και κανέναν ακόμα κάποιον που είναι παρά έξω. Καλησπέρα λοιπόν και στην Ευαγγελία, α, για να δω, είναι κανείς άλλο. στην παρέα μα και δεν τον βλέπω. Προς το παρόν αυτές οι καλησπέρες και καλησπέρα και σε όσα παιδιά ακούν και δεν έχουν συνδεθεί στο site ή στο δωμάτιο επικοινωνίας Καλή ακρόαση να έχετε, συνεχίζουμε γρήγορα γρήγορα με το επόμενο κομμάτι Purple Haze Mova ζαλάδα. θα μπορούσε να το μεταφράσει κανείς αυτό το κομμάτι του Jimi Hendrix Εμείς θα το ακούσουμε από το Jimi Hendrix Experience Για να δούμε τώρα τι έγινε, ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό οι περισσότεροι ε, δεν θα είχαν άδικο να υποθέσουν ότι το τραγούδι αυτό αφορά το LSD ε, Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει μια λίγο πιο ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από αυτό ε, Ο Τζίμι ε, το εμπνεύστηκε από, μια, έτσι, λίγο περίεργη, ε, από ένα λίγο περίεργο άρθρο σε μια εφημερίδα που αφορούσε μια καρσόνα, μια σερβιτόρα, ενός καφέ ε, όπου είχε ε, πάθει μεγάλο έρωτα για έναν από τους τακτικούς πελάτες του συγκεκριμένου καφέ. Ε, η ιστορία λοιπόν λέει ότι η διαταραγμένη γυναίκα μία μέρα αποφάσισε να ρίξει λίγο LSB, LSD στον καφέ του κυρίου α, και να τον οδηγήσει στο διαμέρισμά της όπου τον κράτησε εχμάλωτο για αρκετές μέρες. Αποφάσισε ο Τζίμι λοιπόν να αφιερώσει πιο πολύ την προσοχή του α, στην πλευρά του άτυχου, δεν ξέρω, ο κύριος ξέρει μόνο, του άτυχου κυρίου και να πει την ιστορία αυτή από την δική του έτσι, προοπτική και οπτική γωνία. Purple Haze, Jimi Hendrix Experience.